Σύριζαν φορολογείς, σύριζαν φορολογείς. Φοβάται. Φοβάτε και ο ίδιο γιατί παρακολουθεί κανάλια, διαβάζει εφημερίδε. τα ίντερνετ, τα social media, βλέπει εκεί κάτι για φόρους να λέει διαπλοκή. Δεν ισχύουν στην πραγματικότητα, το ξέρουμε όλοι. Είναι δυνατόν αριστερή κυβέρνηση να βάλει όλους αυτούς τους φόρους. Που συζητάμε αυτή την εποχή, αυτέ τι μέρε και θα ψηφιστούν την Κυριακή. Αδύνατον αριστερή κυβέρνηση να βάλει φόρο στην πύρα, στον καφέ, κάτι δηλαδή που το κάνει ο καθένα, να βάλει 24% ΦΠΑ σε προϊόντα που τα αγοράζει πιο, πιο φτωχό σε αυτόν τον τόπο, στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, στην κινητή τηλεφωνία, στη βενζίνη. Αδύνατον όλα αυτά δεν συμβαίνουν. Τα ακούει όμω ο Αλέξης Τσίπρας και λογικό έχει πανικοβληθεί. Θα το απαντήσουμε με τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτή η κυβέρνηση να βάλει φόρου. Στα φορολογικά να δύο λόγια Διότι υπάρχει μια έντονη παραπληροφόρηση Ότι θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα φορολογείς Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα φορολογείς το πλούτο. πλούτο Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φορολογείς τον πλούτο Έλα εντάξει πλούτο Θα φορολογήσει τον πλούτο, θα φορολογήσει τα κέρδη, τα κέρδη, όχι την παραγωγή και βεβαίω το μεγάλο ισορρευμένο πλούτο. Μπράβο! Θα επαναφέρουμε το φορολόγιο του στου 10.000 ευρώ. Θα διευκολύνουμε με φορά απαλλαγέ του μη έχοντες, τα χαμηλά στρώματα. Θα ξεχωρίσετε τι επιχειρήσει. Θα μειώσουμε το ΦΠΑ από 23 σε 10%, σε. Θα αυξήσετε φορολογία στου 10%. Θα μειώσουμε το ΦΠΑ σε ίντερνετ πρώτη ανάγκη. Μπράβο! Μπράβο. Ορίστε, αυτά θα κάνει ο Αλέξη Τσίπρας όταν βεβαίως γίνει πρωθυπουργός αν ο ελληνικός λαός τον εμπιστευθεί γιατί είναι δύσκολος ο ελληνικός λαός, δεν εμπιστεύεται όποιον του τάξει πέντε πράγματα είναι πολύ αυστηρός, έχει μάθει, έχει πάθει από τους προηγούμενους και στην περίπτωση της αριστεράς Λέμε τώρα εμεί εδώ, φανταζόμαστε θα δείξει την υπευθυνότητα που πρέπει ο λαό. Από την άλλη πλευρά, η ίδια η κυβέρνηση, αφού έχει εκλεγεί από έναν υπεύθυνο λαό, θα δείξει και αυτή την σχετική υπευθυνότητα και σεβασμό στον λαό που πέντε χρόνια τώρα είναι στα μνημόνια έξι χρόνια. Οπότε αυτοί οι φόροι δεν θα έρθουν γιατί, όπω τον ακούσαμε εδώ να λέει, θα φορολογήσει τον πλούτο, τον γνωστό πλούτο, τον ακούσαμε και αυτόν, θα φέρει το αφορολόγητο και θα μειώσει το ΦΠΑ στα βασικά είδη. Διατροφή και ανάγκη. Ενώ λοιπόν έχουμε αυτέ τι διαβεβαιώσει από τον Πρωθυπουργό, υπάρχουν τα κανάλια τη διαπλοκής που παίρνουν ένα μικρόφωνο στο χέρι και πάνε και ρωτάνε άσχετου στον δρόμο και όλοι αυτοί έχουν ακούσει ότι θα υπάρξει φόρο στην πύρα, στο ίντερνετ, στον καφέ, δεν ξέρω εγώ πού αλλού. Οι πανικοβλημένοι άνθρωποι, παραπληροφορημένοι από τα κανάλια τη διαπλοκής βλέπουν μικρόφωνο και μιλάνε. Η φορολογία είναι ήδη αυξημένη και εμεί δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε πλέον. Δηλαδή πόσο θα πάει πια. Δεν έχουμε λεφτά. Οι γονεί μα μα στέλνουν και άλλοι φόροι, και άλλοι φόροι, και άλλοι Να δούμε το μέλλον ποιο θα είναι. Άνεργοι είμαστε, ένα καφέ και αυτό σκεφτόμαστε. Απλά εάν ανέβει και ο καφέ, θα κόψουμε και τον καφέ. Οικογένεια, παιδιά, δεν βγαίνει αλλιώ. Θα κόψετε το τηλέφωνο. Θα ήσασταν τι κάνω. Τα μιλάμε κάποια στιγμή, αν πάρουμε κάρτα. Πρέπει να πω έχουν γίνει τα πράγματα, ειδικά και για την νεολαία, για μα. Τα βλέπουμε όλα πολύ, πολύ πολύ άσχημα. Αντί να κυνηγήσουν του πλούσιου, αντί να φορολογήσουν του πλούσιου. Πάντοτε τα μεσαία στρώματα και τα χαμηλά. Αυτή η δουλειά γίνεται. Με που μπλέξαμε όλα θα ανέβουν. Είναι δυνατόν να είναι ανέβω καφές. Και να καταργηθεί επιτέλους αυτό το εξωφρενικό 23% ΦΠΑ Το είπε, το λέει, το κατήργησε το 23%, το κάνει 24%. Όμω δεν έχουμε το εξωφρενικό 23%, ξεμπερδέψαμε με αυτό. Και όσο είναι 24%, ξέρετε, κάποια στιγμή, πολύ σύντομα θα γίνει 25% για να στρογγυλευτεί και κάπου εκεί θα, βάλει, θα πιάσει οροφή, όπω θα μα λένε. Αλλά αυτό αφορά το επόμενο εξάμεινο, μετά το Σεπτέμβριο. να μείνουμε στο τώρα. Οι φόροι που έρχονται την Κυριακή ψηφίζεται πάλι ένα νομοσχέδιο με του 153 γερού, στιβαρού, αριστερού, όχι μόνο και. Κέντρο δεξιού όπω αυτό αποκαλούνται οι ΣΥΡΙΖΑί οι Ανέλ, οι Ανέλε, οι, Ανελ, οι ανελίτε. Όλοι αυτοί λοιπόν, αυτή η πολύ στιβαρή κοινοβουλευτική ομάδα, οι και αξιοπρεπών ανθρώπων, αξιοπρεπών ανθρώπων με ότι έλεγαν πέρυσι λένε και φέτο, και θα το λένε και του χρόνου. Φανταζόμαστε, θα ψηφίσουν του φόρου. Όμω, μπορεί και να μην του ψηφίσουν του φόρου, γιατί ακούσαμε από τον λέξη τσύπρα να λέει. Κατά των φόρων και τι ακριβώ σκοπεύει να κάνει όταν γίνει πρωθυπουργό. Υπάρχει όμω και ο συνέτερο, ο καμένο, όταν γίνει πρωθυπουργό Αλέξης και όταν στηρίξει τον Αλέξη, να ξέρετε ότι τότε βιαίω θα μειωθούν οι φόροι. Το βασικό όμω είναι η πολιτική που θα ασκήσουμε. Διότι η πολιτική που ασκείται αυτή τη στιγμή με τη βαριά φορολογία δεν μπορεί να φέρει ποτέ ανάπτυξη. Mm -hmm. Μία χώρα που πληρώνει 29% η επιχείρηση φόρο και 45% το φυσικό πρόσωπο, όταν συνορεύει με τη Βουλγαρία. Την Αλβανία, τα Σκόπια που έχουν 7, 8, 9, 10% φορολογία, είναι αδύνατον να περιμένει επενδύσεις. Σε αυτό συμφωνεί λοιπόν με τον κύριο Σαμαρά που εξήγηλε ένα πρόγραμμα μείωσης των φόρων. Είναι Συμφωνείτε μια... μαζί. Η διαφορά... Η διαφορά μου με τον κύριο Σαμαρά είναι ότι ο κύριος Σαμαράς το εξαγγέλει από το πρώτο Ζάπιον, το εξαγγέλει το 2012. Και δεν το υλοποιεί λέτε. Και Όχι απλώ δεν το υλοποιεί, αλλά πολλαπλασιάζει τους φόρους. Αν, λοιπόν, ο κύριο Σαμαρά το αναγγέλει μόνο στις εκλογέ και δεν το πράττει ω κυβέρνηση, διαφωνώ με την πολιτική που έχει. κυβέρνηση, συμφωνείτε λοιπόν. με μια πολιτική μείωση φόρων, αν είστε στην κυβέρνηση. Βία, μείωση φόρων. Μπράβο! Βία. Με τη βία θα μειώσουμε του φόρου, αυτό που ζούμε από πέρυσι, κυρίω από το Σεπτέμβριο και μετά. Μάλιστα, εδώ ο Καμένο κράζη και το Σαμαρά που έλεγε ότι θα τα μειώσει και δεν τα μείωσε. Και έρχεται το Καμένο και τα αυξάνει. Είναι ωραίο αυτό. Μήνυμα εδώ ενό Κροατία, ο οποίο που λέμε, με τίτλο. 24% ΦΠΑ στο Αλεύρι. Με ερωτηματικό. Πόσο αριστερή είναι μια κυβέρνηση γράφει που αυξάνει 11% το ΦΠΑ στο Αλεύρι, τη ζάχαρη, τον καφέ και τα ειστήρια των λεωφορείων. Ο ΦΠΑ σε αυτά τα είδη πρώτη ανάγκη ήταν το Σεπτέμβριο 13% και σήμερα 23% και αύριο 24%. Τέσσερα θαυμαστικά. Αξέχασα όπω λέει ο ίδιο. Αυτά τα αγοράζουν από κυφσιά και πάνω. Σωστή. Πολύ σωστή παρατήρηση. Την ε, ε, υιοθετούμε και εμεί. Μπορεί να ανέβει όμω ο ΦΠΑ στο Αλεύρι, να ξέρετε, δεν θα ανέβει ο ΦΠΑ στα νησιά. Δεν πρόκειται με τίποτα να ανέβει ο ΦΠΑ στα νησιά. Τη συμμετοχή των ανεξάρτητων Ελλήνων και προσωπικά στη συμφωνία αλλά και στην κυβέρνηση αποτελεί προπόθεση το θέμα του ΦΠΑ στα νησιά. Έντυπα, καθαρά, κρυστάλλινα, ούτε εκβιασμού, τίποτα. Ε. Και αυτό τελικά αποτελεί θέση τη ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή το θέμα τη μείωση του ΦΠΑ στα νησιά δεν μπαίνει σήμερα στη διαπραγμάτευση. Το θέμα της μείωση του ΦΥΠΙΑ στα νησιά δεν μπαίνει σήμερα στη διαπραγμάτευση. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο! Εν συνεχεία ήρθε μια πρόταση από τις Βρυξέλλες να εξελεθούν έξι νησιά. Και αυτά ήτανε η Κος, η Ρόδος, η Πάρος, η Νάξος και η Μύκονος. Και αυτό δεν το δέχτηκα. Αν έρθει αυτή η συμφωνία στη Βουλή και έχει μέσα την κατάργηση της έκδοσης στα νησιά, εσείς θα, θα την καταψηφίσετε? Θα την καταψηφίσουμε. Βέβαια, και έστω και να πέφτει η κυβέρνηση. Έστω και να πέσει η κυβέρνηση. Είναι τόσο αποφασισμένος αυτά τα έλεγε στα προηγούμενα νησιά, γιατί σήμερα μπαίνουν άλλα έξι νομίζω νησιά, σιγά σιγά κόβονται όλα όλες οι στα. Νησιά, όμω, ο Πάνος Καμένο είναι αποφασισμένο όπω ακούσατε. Δεν μπορεί να λέει ψέματα. Ειδικά ο Πάνος Καμένο με τέτοια αποφασιστικότητα. Τόσο κάθετα που διευκρινίζει την αντίθεση του σε όλα αυτά που οι δανειστέ ζητάνε από την ελληνική κυβέρνηση. Εν να πέσει τα τέσσερα η ελληνική κυβέρνηση. Είναι ο Πάνος Καμένο εκεί βράχο. Αν δεν πιστήκατε από την πρώτη του διαβεβαίωση για τα νησιά και το ΦΠΑ, θα πιστείτε από την πιο κάθετη αυτή που ακολουθεί τώρα. ΦΠΑ στα νησιά. Δεν πρόκειται ποτέ ο ΦΠΑ στα νησιά να ανέβει. Για το ΦΠΑ στα νησιά είναι απόφαση Τσίπρα και ημών ότι δεν πρόκειται ποτέ να ανεβεί Τέλος. Και αν θέλετε και εμείς ως οι που ερωτηθήκαμε και συμφωνήσαμε η συμφωνία δεν θα κάνουμε πίσω το ΦΠΑ στα νησιά με τίποτα. Ποτέ. Τέλος. Η συμφωνία δεν θα κάνουμε πίσω το ΦΠΑ στα νησιά με τίποτα. Ποτέ. Τέλος. Πες μου Αυτό πε μου μόνο Τέλο. Τέλος. τέλος. Τέλο, το είπε ο άνθρωπο καθαρά. Δεν υπάρχει πιο κάθετα η διαβεβαίωση. Δεν έχουμε και λόγο να μην το πιστέψουμε. Ο Πάνος Καμένο δεν μα έχει δώσει δείγματα τα τελευταία δύο χρόνια, τρία, είκοσι, δυακόσα, ότι άλλα λέει σήμερα και άλλα λέει χτε και άλλα λέει αύριο. Δεν είναι τέτοιο τύπο. Το ταπεραμέντο του, η του. Ο σεβασμό του ίδιου του του εαυτού δεν του επιτρέπει να λέει άλλα σήμερα και άλλα αύριο. Αν δεν πιστεύετε και από τον Καμένο, από τη δεύτερη διαβεβαίωση, έχουμε και άλλη μια διαβεβαίωση του Τσίπρα από τις 26 Γενάρη θα κλείσει κάθε συζήτηση για αύξηση του θύπια στις νησιωτικές περιοχές Μπορείτε να μας κατηγορήσετε για πάτες. σύριζα, κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ναι εγώ προσωπικά υπουργοί δεν λέμε την αλήθεια Μπράβο Μπορείτε να μας κατηγορήσετε για απάτες Α, Αυτό το δεύτερο είναι πιο σωστό από το πρώτο φεύγει το ΑΦΤ και μένει οι απάτες οι απάτη όπως έχουνε φύγει και άλλα συνθετικά από πολλές λέξεις αλλά μένει στο τέλος αυτή η συγκεκριμένη λέξη νομίζω δεν διαφωνεί ούτε ο ίδιος ούτε όσοι το ψήφισαν ούτε όσοι δεν το Σε αυτό νομίζω συμφωνούμε όλοι οι Έλληνες. Είναι κάτι που μας ενώνει ότι μπορούμε να τους κατηγορήσουμε άνετα για απάτες. Που τις έκαναν, τις είπαν, τις λένε, συνεχίζουν και τις κάνουνε. Δεν σας αρέσουν όλοι αυτοί. Ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΑΝΕΛ που σώσαν τα νησιά, δεν βάζουνε φόρους ούτε σε καθημερινές συνήθειες των Ελλήνων. Έχουμε τη λύση, έχουμε την απάντηση. Έρχεται με όραμα ο Σταύρος. Μας το περιγράφει πολύ αναλυτικά. Μπορούμε, Μπορούμε Αν ξεσηκωθούμε με σχέδιο όμως σε δύο χρόνια μπορούμε να κάνουμε αυτή τη χώρα αγνώριστη Свείο, Σε δύο χρόνια μπορούμε να κάνουμε αυτή τη χώρα αγνώριστη ]που -που -που -που -που -που. Αυτή είμαι εγώ Σε δύο χρόνια μπορούμε να κάνουμε αυτή τη χώρα αγνώριστη. Αυτό είναι το μήνυμά μα. Ο Σταύρο θέλει να την κάνει αυτή τη χώρα αγνώριστη. Είναι ένα ισχυρό κίνητρο και ένα πολύ συγκεκριμένο ε, όραμα. Το περιέγραψε πολύ αναλυτικά. Το παρακολουθήσαμε. Αν δεν σα αρέσει ούτε αυτό, έχουμε και άλλε προτάσει. Δεν το περιμέναμε από εκεί, το περιμέναμε από την άλλη πλευρά. Παρ' όλα αυτά, η Ντόρα μιλάει πολύ συγκεκριμένα και μάλιστα είναι από τι λίγε φωνέ στον πλανήτη αυτή τη στιγμή που μιλάνε τόσο θερμά έτσι. Το ευρωπαϊκό μοντέλο, κοινωνικό μοντέλο απέτυχε και πρέπει να πάμε στο κοινωνικό μοντέλο της Βενεζουέλα, το οποίο ήταν πολύ πετυχημένο. <Το> πρέπει να μοιράσω πίτσες. Το ευρωπαϊκό μοντέλο, κοινωνικό μοντέλο απέτυχε και πρέπει να πάμε στο κοινωνικό μοντέλο τη Βενεζουέλλα το οποίο ήταν πολύ πετυχημένο. Φίλοι, φίλοι και αυτοί του Νικολά Μαδούρο, δεν βγάζει κανεί το έσοδο να λέει για το Μαδούρο. Φίλοι του Νικολά Μαδούρο, μα μιλάει εδώ να τα βρει με τη βούλτεψη βέβαια γιατί η βούλτεψη έχει άλλη γνώμη και ο Άδωνη, ειδικά για τη Βενεζουέλα. Η Ντόρα είναι υπέρ τη Βενεζουέλα τα όσα γίνονται στην. Βενεζουέλα, την ακούσαμε τι ακριβώ θέλει να μοιράσει, αλλά είχε γίνει ένα ορθογραφικό λάθο σε ραδιοφωνικό ήχο. Είμαστε εδώ για να αποκαταστήσουμε την αλήθεια. Αν έχει έξι παιδιά γύρω από ένα τραπέζι και έχει μία πίτσα, το κομμάτι τη πίτσα θα είναι μικρό. Εάν έχει τέσσερι πίτσε, θα πάνε από μισή πίτσα ο καθένα και δεν θα του περισσεύει. Απλά είναι τα πράγματα. Εμεί πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα. Απλά είναι τα πράγματα. Εμεί πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα. Όσο νυχτώνει, όσο ξημερώνει, όσο απογευματιάζει, μεσημεριάζει, βάλτε ό,τι θέλετε. Το όραμα τη Ντόρα, φαντάζομαι το υιοθετεί και ο Κυριάκο για το αύριο του τόπου. Και για το σήμερα, γιατί αυτό γίνεται ανεξαρτήτως Ντόρα όπω όλοι γνωρίζουμε. 2.11200, 8.200, αν συμμερίζεστε τη χαρά ή την ηρεμία που μεταδίδει μουσική από του Μοντεφιόρι κοκτέιλ. Το τηλέφωνο είναι εκεί και περιμένει ο ειδικό, ψυχαναλυτής για όλους τους τρόφιμους, πάντα υπομονετικό και στοργικός. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν θέλετε τόσο θερμή επικοινωνία μπορείτε να επικοινωνήσετε ψυχρά με SMS γράφοντας Real και Not, το μηνυμάσος και όλο αυτό σε 54% στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι studio papa, Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και με έναν Αλέξη Τσίπρα, πολύ ωραίο, από τα παλιά, όχι πολύ παλιά. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις επειδή κόβεται και το ΕΚΑΣ όπως έχετε ακούσει μεταξύ όλων των άλλων μέτρων που γίνονται για τη σωτηρία των συνταξιούχων του ασφαλιστικού της χώρας και του λαού κόβεται και το ΕΚΑΣ. Όμως από το μικρό μυαλό του Πρωθυπουργού δεν περνάει κάτι. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι μετά από πέντε καταστροφικά χρόνια της σκληρής λιτότητα του Μνημονίου θα μπορούσε να βρεθεί Έλληνας βουλευτή που να ψηφίσει σε αυτήν εδώ την αίθουσα την κατάργηση του ΕΚΑΣ, δηλαδή του μικρού αυτού επιδόματος στους χαμηλοσυνταξιούχους. Θα μπορούσε να βρεθεί Έλληνας βουλευτής που να ψηφίσει σε αυτήν εδώ την αίθουσα την κατάργηση του ΕΚΑΣ Η κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται στα τέσσερα. Η συμφωνία δεν θα κάνουμε πίσω το ΦΠΑ στα νησιά με τίποτα. Ποτέ. Τέλος. Πες μου οτισιάτριγος. Αυτό πες μου μόνο τέλος. Τέλος. Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς πρέπει να μεγαλώσουμε την πίτσα. Αυτή η κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται στα τέσσερα. Θα μπορούσα να ότι μετά από πέντε καταστροφικά χρόνια της σκληρής λιτότητα του Μνημονίου θα μπορούσε να βρεθεί έλνας βουλευτή που να ψηφίσει σε αυτήν εδώ την αίθουσα την κατάργηση του ΕΚΑΣ, δηλαδή του μικρού αυτού επιδόματος στους χαμηλοσυνταξιούς. 153 θα βρεθούν τελικά, δεν έχει φαντασία, έχει αποδειχθεί και από άλλους λόγους και από άλλα θέματα, τελικά. Η φαντασία δεν είναι στην εξουσία, αποδεικνύεται για άλλη μια φορά. Το γνωστό σύνθημα, μάλλον ήταν έτοιμα. Εμεί το κάναμε εδώ σύνθημα. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική, η ήλιο έχει, έτσι, έχει κάτι ψυναιφάκια, μπορεί και να βρέξει. Αλλά σύμφωνα με τον βουλευτή, τον Ανέλ, τον κύριο Παπαχριστόπουλο, ο οποίο βγήκε σήμερα το πρωί σε πάνελ, πάρτε όλοι ομπρέλε. Η χώρα, Μαρική είτε δε. το θέλουν κάποιοι, Είμαστε. που είχαν επενδύσει στην κινδυνολογία και στην καταστροφή, θα μπει σε ήρεμα νερά. Πραγματικά έχουμε δυσκολίες, δεν θέλει τώρα, θα αποδείξουμε αν, είναι, αν είμαστε ικανοί, είναι τα δέκα δις, αυτά τα δισεκατομμύρια εκατομμύρια που βρέχει. Ο κυρός γενικά σε ολόκληρη τη χώρα θα είναι έθριος, όπου θα σημειωθεί και μικρά άνοδος της θερμοκρασίας. Στην Αττική θα έχει ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας, τας δε ώρα ενδέχεται να σημειωθούν εφόσεις. Έρε τι ρίχνει έξω Αυτά τα δισεκατομμύρια που βρέχει Ποιοι θα την πληρώσουν πάλι απόψε Ποιος να βάλει το χέρι του Να ξεβουλώσουμε τα φρεάτια γιατί θα βρέξει δισεκατομμύρια όπως λέει ο Παπαχριστόπουλος Να δούμε τους γνωστούς κόμους εκεί στη Χαμοστέρνας και τις γνωστές περιοχές που με την παραμικρή βροχούλα Πόσο μάλλον εδώ που θα ρίξει βροχή μεγάλη δισεκατομμυρίων να έχουμε το νου μας, ασφαλίστε εκεί πόρτες παράθυρα, ε, λούκια κάντε και εσείς τα δέοντα λεφτά υπήρχαν, έλεγε ο Γιώργος Παπανδρέου έχει περάσει, αυτό είναι λίγο παροχημένο βρέχει δισεκατομμύρια το νέο μότο της νέας συγκυβέρνησης Μπρος Η συνέντευξη του γερμανού δημοσιογράφου με τον παπά την Ιδες Έξαρω τον έκανε τον παπά Αλλιώ έχει μάθει και ο παπάς ε. Πάνω πάνε να στήσουν τη δικιά τους διαπλοκή εδώ πέρα Να τους γλύφουν σε κάθε κανάλι που πάνε στην Ελλάδα Λέει να το παίξω λίγο δημοκράτη να πάω και έξω Ότι και καλά χαλαρός Ε δεν το βγαίνει το χαλαρός Ε, βαρουφάκι, βαρουφάκι. Πρεσί το movie star, είδε τι κάνει. Αυτό είναι το μαγκά, εμεί οι και το πιστέψαμε ότι θα πολεμήσει στην Ευρώπη. Όχι, όλοι μα. Εγώ τον έβλεπα να Εσύ πιστέψω. Εσύ το πιστέψαμε, αυτοκριτικά μιλώντα, το δέχομαι. Φαντασία ήταν ο μαγκά. Ξέρει τι κάνει σήμερα. Πάει στην Αγγλία, σε όλε τι πολιτείε, να πιέσει τον κόσμο, λέει, να μην φύγουν από την Ευρώπη. Άκου το μαγκά, ρε γαμώτη. Και εμεί λέγαμε του πολεμάτε, του λέγεται. Ένα τι κάνει το χρήμα. Αυτό λέγατε. Νομίζω στην παγκμένη περίπτωση η δόξη. Έχει μεγαλύτερη σημασία από το χρήμα, yeah. αλλά όχι. Okay. μου, μιλάμε τη σπουδαία ε. Γιατί, τι έχει. Έχουν μπλοκαριστεί όλα. Έρχονται οι επενδυτές. Α, νόμιζα να κατέβει για επανάσταση. Όχι, ρε δεν είμαστε εμεί για τέτοια. Τώρα έβγαλε πάνω από 25 βαθμού. Ποιο θα κάτσει να ασχοληθεί, ρε, μπ Σωστό. Μπορεί να είναι όμως, επαναστατική ανάπτυξη να γίνει. <Τι> να γίνει μια του καπιταλισμού. Δηλαδή, να Ότι θα ασχολιόμαστε με το πανηγυράκι right, του Eurovision για το όνομα του Θεού, πια. Για το όνομα του Θεού. Το κάναμε ζήτημα. Είναι και αυτό ένα θέμα, βέβαια. Ότι θα ασχολιόμαστε με τη μαλακία. Αλλά όπω και το... να έχει, τα ράζει. Το... Όταν ε... βλέπει κάτι τόσο οργανωμένο και στιμένο. Ναι, εμένα ξέρετε, με τα φίλε. Όχι. Ότι βλέπω την καθημερινή νεολαία. Βλέπω από τα, από τα παιδιά μου που είναι βυθισμένα μπροστά σε μία οθόνη και ασχολούνται με αυτό το λόγιο για την κάθε μαλακία παιχνιδάκι. Και είναι αποχαυνομένα εκεί και δεν συμβαίνει το, δεν, δεν τρέχει τίποτα με την καθημερινότητα. Το μόνο που του νοιάζει είναι αυτό. Πήγα σε ένα μαγαζί, γιατί έστω στο τηλέφωνό μου να πάω να πάρω ένα άλλο, και βλέπω το πανηγυράκι του κάθε παιδιού εκεί μέσα. Και λέω αυτά τα παιδιά τα οποία ούτε δουλεύουν, ούτε τίποτα. Πού βρίσκουν τα λεφτά και ασχολούνται με τα hi κινητά, τα τελευταία τεχνολογία κλπ. Και, και μετά ακούω και βλέπω γύρω μου τη φτώχεια και την εγκομιδεία Και απ' την άλλη τη χλυδί και την τσαπατσουλιά και τον χαδερβισμό το, το, το, το των υπόλοιπων. Που σταδιαρά είμαστε, ρε. Αυτό συνηθίζει το χάρε τη ταυτότητά σου να ξεχνά και πού είσαι και που ξεκίνησε και <laughs> Κάποιοι προηγούμενοι για σένα, αυτό ήθιστε. Αλλά υπάρχει δρόμο. Μέχρι να ξαναβεί ταυτότητα, Έχω να θυμηθεί τη ρίζα, μιλά, υπάρχει δρόμο συγκεκριμένο. Πρέπει να περάσει για να επιστρέψει στι ρίζες και στα βασικά. Ναι. Η αποχάυνωση είναι ένα κομμάτι του δρόμου. Ο δρόμο αυτό είναι γεμάτο από χάυνωση. Αποχάυνωση, αποφασίστε είναι γεμάτο <χαλίου> από πολλά. Πήρα τηλέφωνο, να μιλήσω λίγο εδώ στην Για μίλα. Να το πω. Με, το. Παραμύθια, λέει το, να Φασίστεσαι και θα Να πήκε για το για το του Στάλιν που Εσεί τι είστε. φαν τη Eurovision φα... Όταν λέτε να και, και, και τα κουμούνια του Στάλιν και αυτά φασισταριά ήταν. Μάθε! Ουκρανικό <Ριμαία> Εσύ τώρα μπορεί να μου πει που είσαι με τον Πούτιν. Ποιο είναι με τον Πούτιν. Το είναι και ο Πουτιν, Τι νομίζεις ότι είναι. Βαθιά γνώση τη ιστορία έχει. Όχι μαλλίε. Εγώ νόμιζα ότι τώρα μη... <Ριμαίες> λέμε μαλλίε, <Ριμαίες> <Ριμαίες> αλλά δεν είναι μαλακίες Έχει βαθιά γνώση τη ιστορία. Δεν λες τώρα τυχαία πράγματα. Εγώ φασισταριό κομμούλι σαν αυτού δεν γίνομαι. Ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Εσύ φασισταριό σαν ποιου είσαι. Δεν θες να γίνει αλλά σαν να γίνει. μονόπολη η κυβέρνηση Αυτό το παιχνίδι όμως πρέπει να σταματήσει Είναι επικίνδυνο Ο Σταύρος Ο Σταύρος έθεσε ένα θέμα που δεν το έχει θέσει άλλος Ούτε διαπλοκή ότι για τα παιχνίδια της κυβέρνησης Παίζει μονόπολη και κάποια στιγμή αυτό όλο Πρέπει να λάβει ένα τέλος Στη παρατήρηση μόνο αυτό θα μπορούσε να πιάσει τόσο λεπτές αποχρώσεις Και τόσο θέματα έτσι Τα οποία μπαίνουν κάτω από το τραπέζι Και δεν τα κανένα. Άλλωστα όσα γίνονται στην Γαλλία τα παρακολουθούμε επειδή βλέπω εδώ στέλνετε και μηνύματα Είναι πολύ ωραία να θυμίσουμε ότι η Γαλλία δεν έχει μνημόνιο, μνημόνιο. Παρ' όλα αυτά προσπαθεί ο Ολάντ Ο σοσιαλιστής Ολάντ Εδώ και ένα-ενάμιση μήνα ίσω και παραπάνω να περάσει κάτι νομοσχέδια Κάτι διατάξει για τα εργασιακά. Να τα ρυθμίσει όπω πρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω ρυθμίζονται τα εργασιακά, με δούλου εργαζόμενου και με αφεντικά που θα θησαυρίζουν και θα θησαυρίζουν καταπατώντα όχι μόνο δικαιώματα. Αυτό έχει τελειώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συνειδήσει και όλων αυτών και όλου αυτού που σκέφτονται ότι μπορεί να αντιδράσουν. Οι, οι επιχειρησιακέ συμβάσει μπαίνουν πάνω από τι συλλογικέ. Είχε μείνει ακόμη αυτό στη Γαλλία. Κακώ περνάει πάνω, σύμφωνα με τα νομοθετήματα του σοσιαλιστή Προέδρου Ολάντ, και μάλιστα για σήμερα έχει απαγορεύσει και την κυκλοφορία. Γιατί ε, η Γαλλική Δημοκρατία είναι η πέμπτη, νομίζω, να δεν κάνω λάθο την αρρύθμιση, η πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία, η οποία λαμβάνει μέτρα, ξαναλέμε, δεν έχει μνημόνιο η Γαλλία. Είναι από τι χώρε πυλώνες τη Ευρωπαϊκή Ένωση και με το στανιό και με διάφορου τρόπου τερτύπια, σαν και εδώ πέρσι, προσπαθεί να περάσει νομοθετήματα που ισοπεδώνουν ό,τι έχει μείνει από την παλιά Ευρώπη. Κάποιες ψηλό διατάξεις υπήρχαν έτσι και καλά ως ξεκάρφωμα απέναντι στο σοσιαλιστικό μπλοκ. Να δούμε τι θα κάνει εκεί ο κόσμος τη εργασίας της Γαλλίας. Υπάρχει στους δρόμους συνεχώς, βγαίνει και για σήμερα έχουν δώσει τα δικά τους ραντεβού και βγαίνουν μαχητικά και με συνέπεια εδώ και αρκετό καιρό. Η καρδιά μας είναι εκεί. Τώρα, εμείς εδώ θα τα λύσουμε με τον Σταύρο. Αυτό στραφή. που ισχυρίζεται η κυβέρνηση ως νέο στοιχείο, ε, το αναφέρει σε επιτυχία, ναι, ναι. είναι το χρέο το οποίο έχει μπει στο κάδρο. Αυτό εσείς πώς το κρίνετε. Είναι σημαντικό να έχει μπει στο κάδρο το χρέο. Εμείς λοιπόν λέμε κούτσα κούτσα οι Έλληνες, σε 200 χρόνια, σε 300 χρόνια θα αντιμετωπίσουν το χρέος τους. Είναι μια σωστή προσέγγιση, νομίζω πατάει και στην πραγματικότητα. Κάποιο έπρεπε να πει κάτι κακό για τον Άρη Βελουχιώτη. Γιατί πολλοί τον έχουμε βάλει ψηλά. Κάποιο έπρεπε να βγει να πει την αλήθεια, όχι κακό. Την αλήθεια, αλλά επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση και πάντα για τον Βελουχιώτη και για όλου του αγωνιστέ που ανέβηκαν στο βουνό κατά του ξένου κατακτητή, πόσο μάλλον τη πιο εμβληματική προσωπικότητα και φυσιογνωμία, αυτή η αλήθεια είναι και κακό. Αυτόν τον δρόμο επέλεξε και αυτή την απόφαση την πολύ σοβαρή, την πήρε ένα μετρημένο δημοσιογράφο, ο Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Να θυμίσουμε ότι ο επικεφαλής τη επιχείρηση το Μελιγαλάκη, στον Πεζεστένι Άρη Βελουχιώτης ο οποίο ξεκίνησε από μικροκλέφτη, πήγε στο κόμμα, τον διώξανε από το κόμμα, ξαναμπήκε στο κόμμα Α, και τα σχετικά, ήταν ο άνθρωπο ο οποίο οργάνωσε, επέβλεψε και σε πολλέ περιπτώσει πήρε και μέρο την σφαγή, όπω το λένε, με τα μαχαίρια και τα κλαδευτήρια εκατοντάδων ανθρώπων. Οι ίδιοι οι λένε ε, ε, 800 κατελάχιστον, εντάξει. Το έμελα λίγα λιγά, αλλά στον και τα σχετικά. Που ουσιαστικά του τζιχαντιστέ όπω ακριβώ κάνουν τζιχαντιστέ και του ρίχνανε μετά μέσα στην πηγάδα να ξεψυχήσουν αφού του είχαν βιάσει, του είχαν ακροτηριάσει και όλα τα σχετικά. Κάθε πολιτική παράταξη έχει του Αγίου τη, κάθε πολιτική παράταξη έχει και του δαιμόνου τη. Τον, τον Άρη Βελουχιό, τον οποίο τον έχουμε θεωρήσει τη Εγκεβάρα, τη Ελλάδα πολλοί τον θεωρούν εκ των ποιών, μεταξύ των οποίων και ο ιστορικό Μαζάουερ, έναν των πλέον κτινοδών και σαδιστικών μορφών τη νέα ελληνική ιστορία. Πολύ καλά τα λέει ο Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Τον είπε σφαγεία, τον είπε και τζιχαντιστή τον Βελουχιώτη. Είχε μόνο κακά λόγια για τον Βελουχιώτη. Λογικό, λογικότατο. Πάρα πολλή συζήτηση σηκώνει το πώ μετά ο Γεώργιο Τσολάκοβλου ορκίστηκε πρώτο κατοχικό υπουργό. Πάρα πολλή συζήτηση σηκώνει το πώ το 42 παρετήθηκε διότι δεν μπορούσε να ε, υποστεί τα βάρβαρα οικονομικά μέτρα τη τότε κατοχική κυβέρνηση. Είναι όμως γεγονός ότι ο άνθρωπος τον οποίο αποκαλούμε πανεύκολα προδότη, το οποίο το όνομα σπηλώνουμε α, με έναν πολύ εύκολο και ευκαιριακό λαϊκισμό, έσωσε 300.000 Έλληνες ήρωες στρατιώτες την ώρα που όλοι οι άλλοι εγκατέλειπαν. Ε, απολύτως λογικό. Όταν έχεις να πεις καλά λόγια για τον Τζολάκο Γλου, τον πρώτο πρωθυπουργό δοσύλλογο που διόρισαν οι Γερμανοί ναζί που κατέστρεφαν και ήταν στα χρόνια του η και πέθαναν 300.000, λογικό να λες τα χειρότερα για τον Βελουχιώτη. Τίτλη τιμή, ακόμη και έτσι για τον Άρη Βελουχιώτη. Ρε παπέρα από τη μια σακού. Απα, απα, αποστόλη. Ρε παπέρα από τολή. Σακού που μιλά εσύ στου γένου και μου έρχεται να πούμε από τα γέλια να πέσω κάτω. Πες. Απ' την άλλη μου τη δίνει γιατί είσαι κουμουνάκι. Έτσι, καλά σου λέει η γρία. Τι σου λέγε πριν η γρία που είχε βάλει. Τι καλό είδατε από του κομμουνιστέ να πούμε. Ε, εντάξει, δεν είδαμε καλό από του κομμουνιστέ. <laughs> από ποιου υποστηρίζετε ότι είδαμε καλό. Μα μόνο από μια κατάσταση. Από Παπαδόπουλο. Γιατί δεν το λε να συμπνοηθούμε. Η Χούντα έφερε καλά, να το πούμε αυτό. Το καλύτερο καλό που πέρασε από Το καλύτερο Είτε καλό, καλύτερο. με αυτή τη γλώσσα. Το καλύτερο ναι, καλό. Ναι, το καλύτερο καλό, μα δεν το καλύτερο είναι το καλύτερο καλύτερο καλύτερο. Καλύτερο καλό. Γιατί αν είσαι ομορφωμένο κουρδικό, θα, υποστήριζες, ναι, θα. Ναι, Η καλύτερη εποχή που πέρασε ναι. ήταν η εποχή τη 7 στην Ελλάδα. Κυρίω. Ευημερία, χαρά, ευτυχία και λεφτά στον κόσμο. Καλό απόγευμα. Γεια σου, φίλε, δεν περνάει περαστικά, ε! <laughs> Καλά 40, Έλα, γεια. Ναι, Αποστόλη. Έλα. Έχω πρόταση για την επόμενη Eurovision. Για yeah, πες. Απλοποιήσουμε τον όρκο του Τεχματοσφαλίτη. Ενδιαφέρον, μου φαίνεται. Τον... Ποιο θα τραγουδάει, η γυναίκα του Μιχαλολιάκου, του Άδωνη ή ποιο. Ναι, θα μπορούσαν και ντουέτο. Μιχαλολιάκο και Άδωνη ή Μιχαλολιάκο και Βορύδη, ξέρει. Είναι και η... οι εταίρε. Οι γυναίκε του, μην το πα έτσι, οι γυναίκε του να έχουν και πιο καθαρή φωνή. Σεξισμό. Σεξισμό, σεξισμό. Είναι τέτοιο. Ναι. Ναι καμπάρε μου, σε πέτυχα στο τέλος της εκπομπής. Οριακά. Όχι, αφήνει κάποιος, με τι Καλά. Έτσι, ο φασισμός δηλαδή των κομμουνιστών και των ξαφιστών είναι διαφορετικός. Γιατί άκουσα εκεί ένα μακάρι ριζιέο, εκεί υπουργό, να λέει ότι θα τον βάλει τρία μέτρα κάτω από τη γη. Και ήθελα να σου το πω την προηγούμενη φορά, δηλαδή, αν αυτό με αντικατολίστηκε, άσχετο, γιατί. Άρα παίρνουμε θα... σαν δεδομένο ότι ο Πολάκη που αυτή την ατάκα είναι κομμουνιστή. <Ρι> για, <αυγητή, να> <Ρι> κοινωνικό... για να συγκρίνει εσύ και να πει την ανιστόδημα <Ρι> λαγία σου. Πετάγεται <Ρι> μετά και <Ρι> λέει <Ρι> μπάζει <Ρι> το σκύλο δίπλα σου, εννοούσε εμένα. Ποκήν την ώρα κανονικά έπρεπε να σηκωθώ απάνω και να πάει τρία μέτρα κάτω από τη γη. Άκου πρέπει να μω, εγώ μάτι και μενικό, λέω τώρα γι' αυτό με αντικαμανικότα το. Άσχετο εσύ, αλλά τέλο πάντων. Μω Τι είπατε, Τι είπατε, Α ας τα τίπατε πολύ, Πούκρανα. Μα είσαι το διάλογο εδώ, Χάμπο, που σ' άκουσα. Μαλήκα, άκου να δεις εγώ. Δεν ακούω, Σοφίνο, δεν, δεν μ' αρέσουν τρόπου. Έλα, είσαι, είσαι ο να με, ξέρω θα απαντήσει. Αν το λέει αυτό, μα κανένα κασυντιάρη θα, θα το σκοτώνανε και επί τόπου. Δηλαδή, αυτό λέω, εντάξει, και αυτοί μα είναι ούγκα να έχει δεν υπάρχει αλλά και οι κομμουνιστέ όμω. Γιατί επιτρέπετε, δηλαδή, αυτή να το λένε τη και του άλλου θα του βάζω να ομάμα του χώρε μέσα στην καρδιά. Δεν έπρεπε να επιφυλακή από τους κα квартиρα, το καλεφρά το. άφησε. Σε άλλα καθαριστέ ενδεχομένω που θα είναι Αλλά οκ. Είμαστε ακόμα στη φάση που ο καθένα μπορεί να λέει ότι τι θέλει. Ερήμενε πρεμάτια. Καλά το λέει και να έχει βαγγεθεί και δεν γυνόταν. Έστα από το χάμω πίσω θα περάσει ξαφίδε. Ενόπον του καινούρε να απαντήσει Ότι θα κάτσω να συγκρίνω τον βλαμένο συριζαίω με το δολοφόνο. Το μέλο τη κλιματική οργάνωση. Θα συγκρίνουμε το ίδιο. Εσύ λεψέ ότι ο υπουργό θα πλάει βλαμένο ριζαίω. Έχει σκοτώσει. Όχι να σου λέει. Λεβετομαλάκκα Νταΐς από την Κρήτη τύπου. <Τι <Τι Αυτό είναι. Πώς Άμα πώς... τον βάλει κάτω από τη γη και τον θάψει, να μιλήσουμε στην ίδια βάση. Επειδή μεν του έχουν βάλει κάτω από τη γη κάποιου, και ο Δε είναι απλά ένα λεβετομαλάκκα. Λεβετομαλάκκα, εντέχνω σε φεύγει και δεν απαντάς Άστε για άλλο από το χάμα. Πού στα εδώ. Εγώ θέλω να καταδικάσει και του δύο μαλάκκα. Δεν καταδικάζω τη βία από πια προέρχεται. Να καταδικάζεις και του Ισαμπίδε μαλάκάκκα. Αποστόλοι και τους κομμουνιστές Για να συνεννοούμαστε ότι ο Πολάκης δεν είναι κομμουνιστής το κατρούκαλο να τον κατρού καλόνα, διεκτός, Το έχει και ο ίδιος Άρα είναι Ο Πολάκης δεν έχει πει ποτέ Είμαι κομμουνιστής Ένα βελουχιότη έχει Θα δει στιγκόμενες Με μπλουζάκι του Τσέ Με στρασάκια πάνω Εντάξει Ή του Λένιν λένε τα στοιχεία λοιπόν στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία στοιχεία που έχω άμεση φόρη 13,2 έμεση φόρη 13,5 το σύνολο στο μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 26,7 πόσο είμαστε πιο ψηλά από το μέσο όρο μειον ένα. έχουμε λιγότερο μέσο όρο φορολογία από ό,τι υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή είναι η αλήθεια Γι' αυτό βάζουμε του φόρου που θα ψηφιστούν την Κυριακή μαζί με άλλου που θα έρθουν και με αυτού που έχουν έρθει για να φτάσουμε τον Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο. Για του μισθού όμω δεν γίνεται καμία τέτοια σύγκριση και συζήτηση. Αν και θα το περιμέναμε από έναν αριστερό τύπου Τσακαλώτο, γι' αυτό στενάζουν όσοι έχουν μικρά μαγαζιά. Θα ακούσουμε τώρα μια ιδιοκτήτρια καταστήματο. Έχω ένα μικρό μαγαζί και το μαγαζί μου αυτό πουλάει εσόρουχα. Μπορεί να μου πει πόσο θα πληρώνω φόρο αύριο το πρωί. Θα μπορέσω να πάρω υπάλληλο, ναι, ιού. Είναι ο καημό και η αγωνία στη φωνή. Τώρα λέγεται η ιδιοκτήτρια καταστήματος, την ε, ακούσαμε. Προσπαθεί με κάποιο τρόπο να βρει άκρη γιατί πουλάει εσώρουχα, όπως είπε. Τώρα μπακογιάννη είναι και το επιθετό τη. δεν ξέρω αν είναι η με την ε, γνωστή βουλευτή και αδερφή του Προέδρου και Αυριανού Πρωθυπουργού του τόπου. Πάντως έχει ανοίξει μαγαζί με εσώρουχα και προσπαθεί και έτσι Να βγάλει κάποια άκρη. Θα πετύχει και εκεί γιατί νομίζω αν είναι η ίδια, ε, παντού πετυχαίνει. Ντόρα Μπακογιάννη με ό,τι έχει καταπιαστεί μέχρι τώρα. Να ξερέσουμε κοινό το κόμμα που είχε κάνει και είχε φύγει, δεν τα είχε πάει και τόσο καλά. Κάπου εδώ φτάνουμε ψηλά, σιγά σιγά, σιγά σιγά στο τέλο. Ναι, το καταλαβαίνω. Ε, με την Γαλλία βλέπω ότι έχετε μια μανία γενικότερα με όλα αυτά που γίνονται να πούμε και εμεί. Τα είπαμε και πριν, και τι σημασία έχει να τα πούμε εμεί. Νομίζω τα βλέπουμε έχει μια αξία. Αυτό που γίνεται όμω από τα μέσα ενημέρωση, από τα κανάλια, μια που τα έχουμε όλοι σπίτια μα και εκεί ξεσπάμε, βλέπω τι εικόνε τη Βενεζουέλας και μάλιστα παίζει πολύ ψηλά το θέμα. Και σωστά, αν τα σούπερ δεν έχουν τρόφιμα, είναι θέμα, θεματάρα να παίξει. Δεν ξέρω σε τι βαθμό ισχύει στη Βενεζουέλα όμω είναι θέμα. Τα όσα γίνονται στη Γαλλία παίζουν προ το τέλο. Γιατί τα επεισόδια και πάντα από τη ματιά των επεισοδίων και των Μολότοφ, ενώ είναι πολύ σοβαρό αυτό που συμβαίνει εκεί για τι εργασιακέ σχέσει που θα έρθουν. Και εδώ κάποια στιγμή αν δεν έχουν έρθει ήδη. Έτσι μια απλή παρατήρηση. Με αυτά φτάσαμε στο τέλος τώρα. Λαός μας πάει στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Η ελάρε Αποστόλη είναι ο φρένεια για πάντα. Άκου τι σκέφτηκα. Σκέφτηκα τη τηλεοπτικέ διαφημίσει με το ΣΥΡΙΖΑ και με το Τζίπρα. Δηλαδή δεν ξέρω αν θυμάσαι ένα που έλεγε ΣΕΙ hey, Ή το άλλο που έλεγε ΒΑΣΥΛΑΚΙΣ. Μετά είπε πλασίγουρα πράγματα. Και ω τα σίγουρα πράγματα. Ή το άλλο που έλεγε Μαλακτικό 2 σένα. Τώρα ΣΥΡΙΖΑ. Μνημόνιο 3 συν 1. Η πιο χρήσιμη διαφήμιση από τα παλιά ήταν Έχει λεφτά. Κάντα ομόλογα ΕΤΒΑ. Και τσίπησε όλο ο ηλίθιο κόσμο και εκεί ξεκίνησαν όλα να ξέρει και το άλλο που έριγε, έλα Αλέκο πόσα θα βρεις τον κόσμο, πόσα! Καλά αυτό ηλεκτρονική έλα. ήτανε, αθανατική ηλεκτρονική. Ε... Άλλη καλή διαφήμιση ήταν για το χρηματιστήριο. πολύ καλή διαφήμιση, τσίπισε πολλοί κόσμος και εκεί. Άγκια ζωντανή μήνει, διαφήμιση ήταν το τότε και ο Γιάννος. Αυτή είχα, ήταν η ζωντανή μήνει, διαφήμιση, τα γυναζόταν το σποτάκι, αλλά έγινε και αυτό. Ε... Να σε ερωτήσω κάτι. Έλα. Γιατί βάλετε όλοι πανταχόθεν για τον τσέπρα που ξεχάσει ένα διλώσει ένα σπιτάκι έρημο. Πανταχόθε σε μένα και εγώ ξαναλήσει σε ένα έτσι. Γιατί Γενικότερα τέτοιο και μου λε πανταχόθεν. Έτάξει, ένα σπιτάκι ξεχάσει ένα δηλώσει στο πεδίο φίλε. Και εντάξει σα είπε και ένα ψεματάκι ότι δεν πληρώνει η ένφια γιατί είναι στο νίκιο. Αν είχε πει αυτό το ψεματάκι μόνο, νομίζω δεν θα σχολιάτε κανεί. Κατάρχή την επειδή έχει πάρα πολύ καλό μελετητή στην ιστορία το φλαμπουράρι. Εντάξει ο φλαμπουράρη είναι να πει ακριβώ αυτό το μαλάκα τον ελληνικό λαό. Ό,τι είπε ο αντρέ για το καθή Ότι τα λεφτά μου τα έδωσε τότε ποιο. Ο Παππούλιας και τι τον κάναμε Πρόεδρο Δημοκρατίας λογικό μου φαίνεται Άρα μην παραξενεύεσαι μετά που κάναμε και τον Προκόπη <Και> Ήμουνα προσπάτωση τώρα στο Λονδίνο Και κάπου ποιο μίλησε για τα ανάκτορα του Πάκιχαμ. Και έκανα παραλληλισμό με τα ανάκτορα του <Και> Πάκιχα του <Το... Γιατί εμεί τα κλείνουμε Ένα αυτοί μαζί θα έχουν ανοιχτά Ο πρωθυπουργό μα ο κύριο Τσίπρα, του αρέσουν τα ταξίδια. Του αρέσουν τα ταξίδια. Κάνει πολύ παρέα με τον μπάκι τα λεφτά τα... τα... τα... <στά> τα... τα... <στά> τα... και τα βρίσκουν όλα <στά> τα... το τσουγκράνε λίγο, το τσούσουνε. Να <στά> <στά> σε χαρό. Αφού του αρέσουν τα ταξίδια, λοιπόν, νέο παιδί είναι τώρα, θα του αρέσει και το σεξ, φαντάζομαι. <στά> δεν έχει χρόνο, δεν βγαίνει, μάνα μου, δεν βγαίνει. <στά> δηλαδή, του αρέσει το σεξ όταν γίνεται αυτό από Ευρωπαίο μόνο. Έχει σχετικά μια παθητική στάση το θέμα. Μπράβο, λοιπόν, αφού του αρέσουν ταξίδια. Του αρέσει και το σεξ. να παναμπε να και εμεί τι μα αρέσουν να γεμά να σε χαρό, πάδι, Λοιπόν, 28, 29, 30, έχουμε πει όσο ΣΑΤΑ. Πιστεύω να ξενύσω, να αξινήσω και να ψηφίσω η κι. Κράταμε. Σε κρατάω. Τι είπε η Ευρωβασίλη, ότι υπάρχουν νόμοι και κανόνε. Θέλετε να καταλύσουμε, θέλουμε να καταλύσουμε την νομιμότητα πώς σε αυτή θέλουμε τη χώρα. Να και ο κάθε επενδυτή. Τι να καταλάβετε. Τι δεν καταλαβαίνετε. Για... Υπάρχει και σύνταγμα, όχι η πλατεία. Α. Το άλλο σύνταγμα που λέει ότι το κράτο που χρειάζεται να παρέχει. Τι είναι το άλλο σύνταγμα. Α, αυτό που καταπατούμε, ναι. Ναι, ναι Παιδεία, εργασία σε όλου του πολίτε. Καλά τώρα αυτό. Τώρα έχουμε έκτακτη συνθήκη, έκτακτη συγκυρία. Δεν ισχύουν αυτά. Ήπηθε η φωτίου. Έχει ανασταλεί το Σύνταγμα. Έχει πάει λίγο παραπέρα, α πούμε. Όσο παραπέρα. Όσο τραβάει. Φέρνει και Σύνταγμα. Ε, ε, ζώα. Ε, το Σύνταγμα σας μάρανε. Ή άξι για Σύνταγμα. <συνταγμα> να έχουν Σύνταγμα ή να μην έχουν. Αφού δεν είχαν, γιατί να έχουν. Θα του παρέσυραν αυτοί που έχουν. Να αρκεστούν σε αυτά που έχουν. Δεν είναι και όρημοι για να το έχουν. Είναι κανόρημοι για να το έχουν. Για το καλό του σα μην το έχουν. Δεν επιτρέπεται να το έχουν. Αποφασίζουμε να μην το έχουν. Να μην το έχουν. Νομίζουμε ότι έχουμε, αλλά δεν έχουμε. Μα τι να το κάνετε να το έχετε. Το εκτιμάτε Είτε, δεν ναι. το εκτιμάτε. Να το εφαρμόσετε μπορείτε καλά-καλά. Και καλά. αν επιμένουν να το έχουν... εάν το έχουν χωρί να το έχουν... τι εννοείται έχουν, δεν έχουν. Εάν νομίζουν ότι το έχουν και στην ουσία δεν το έχουν... αυτοί θα χαίρουν πώ το έχουν και εμεί θα ξέρουμε πώ δεν το έχουν. Έτσι θα έχουν χωρίς να έχουν και δεν θα έχουν ενώ θα έχουν Ο μόνος τρόπος να μην έχουν είναι να αφήσουμε να έχουν Παράδειγμα όσα δεν έχουν είναι όσα αφήσαμε να έχουν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 να βρεθεί Έλληνας βουλευτής που να ψηφίσει σε αυτήν εδώ την αίθουσα την κατάργηση του ΕΚΑΣ Αυτή η κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται στα τέσσερα στη κάνουμε πίσω το ΦΠΑ στα νησιά με τίποτα. Ποτέ. Τέλος. Πες μου τι είσαι άτριγος. Αυτό πες μου μόνο τέλος. Τέλος. Απλά είναι τα πράγματα. Εμείς πρέπει να μεγαλώσουμε την Αυτή η κυβέρνηση θα διαπραγματεύεται στα τέσσερα.